συγκεκριμένη αποτίμηση θα την κάνουμε όταν έρθει και δούμε συγκεκριμένα τις πλευρές που θα, που θα φέρει. Mm -hmm. Δεν έχει έρθει ακόμα. Όμως, από, από τις, αυτά που έχουν συζητηθεί και αυτά που έχουν πει και κυβερνητικά στελέχη, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για το πού το πάνε το πράγμα και ποια θα είναι η βασική κατεύθυνση αυτού του, του νομοσχεδίου. Και η βασική του κατεύθυνση είναι να συνεχίσει... Αυτό που έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την τη περικοπή και τη, τη μείωση, το χτύπημα του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, δηλαδή της κρατικής εγγύησης, της προστασίας του συνόλου των εργαζομένων και των συνταξιούχων μέσα από ένα κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και να ενισχύσει την πλευρά τη ιδιωτικοποίηση και μέσω τη αμοιγό ιδιωτική ασφάλιση και μέσω τη επαγγελματική ασφάλιση. Mm -hmm. Αυτό δηλαδή που έχουν πει πολλέ φορέ κυβερνητικά στελέχη για την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα τη επαγγελματική ασφάλιση, που όπω εκτιμούν και έτσι είναι στην Ελλάδα, είναι ακόμα χαμηλό το ποσοστό τη σε σχέση με αυτό που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm -hmm. είναι το, το, το χαρακτηριστικό και το κομβικό, θα λέγαμε, σημείο. Ε, με, το, με το οποίο θα, θα υποστεί μεγάλο πλήγμα το σύνολο και των ασφαλισμένων, των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Και το λέμε αυτό γιατί ε, ε, επενδύοντας με τον τρόπο που μας περιγράφουν στον ατομικό κουμπαράτο καθένας για να έχει στο μέλλον μια σύνταξη, mm -hmm. αυτό σημαίνει ότι τη διάρκεια των χρόνων αυτών της συγκεκριμένης επένδυσης που θα κάνει ο καθένας θα δίνει χρήματα χωρίς να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά δεν θα υπάρχουν παροχές κοινωνικού τύπου με αυτά τα χρήματα που θα αποταμιεύει και κάποια στιγμή αν θα έχει πάει καλά και η κεφαλαιοποίηση λεγόμενη μπορεί να πάρει και μια σύνταξη αν δεν πάει καλά όμως γιατί μιλάμε για προϊόντα τζόγου mm -hmm. δεν, θα, δεν θα του εξασφαλίζεται ούτε και αυτό